για την αποδόμηση του κυρία λόγου και τη διάχυση ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και απόψεις στην εκπομπή «Κουβέντες στη Γιάφκα» με το τζιμ φράγμα στο μικρόφωνο του Radio mm -hmm. Μια ιδιαίτερη βραδιά, καθώς επίσημα, ανακοινωμένη δηλαδή, και από τον εκπρόσωπο του τουρκικού κράτους ξεκίνησε επιχείρηση mm -hmm. βολής της τουρκής κυριαρχία στη Βορειοανατολική Συρία. Πριν από δύο μέρες υπήρξε προετοιμασία σε αυτήν τις επιχείρησης με εγκορματισμούς, με πέρασμα των συνόρων κάποιων αρμάτων μάχης. Τώρα ο στρατός της Τουρκίας έχει βάλει εισχωρήσει στα σύνορα έχει περάσει τα σύνορα και έχει μπει στο της Συρίας. Υπάρχουν τραυματίες, υπάρχουν νεκροί άνθρωποι. Θα προσπαθήσω από τη δικιά μου πευλά να δώσω μια, έτσι εικόνα, μια εικόνα το τι συμβαίνει ε, με την επιχείρηση των εθνικιστών ε, στην Ανατολική Συρία. Μια εικόνα του υπεραιαλιστικού σχεδίου στρατηγικών κινήσεων του τουρκικού κράτους στις αυτονόμες περιοχές της Ρουσάβα που έχει βάλει στο μάτι για να ισοπεδώσει. Ε, το κορονομπανί από το απόγευμα σύμφωνα με καθιστοτικά ενχώρια μέσα εδώ της Ελλάδας και οι μονάδες προστασία του λαού, των το Κούρδων, UPJ, προσπαθούν να αντισταθούν στην εισβολή αυτή. Μαζί με τον ε, στρατό, τον SBDF, της το, ε, Συριακής Δημοκρατικές Δυνάμεις, προσπαθούν να ε, αποκρούσουν αυτή την εισβολή. να πούμε πως ε, αλλάξαμε πια τον τρόπο επικοινωνίας εφόσον θέλει κάποιος άνθρωπο να μιλήσει μαζί μας τηλεφωνικά στον αέρα, να μας με μεταφέρει πληροφορίες, ε, να μας θέσει θέματα, να συζητήσουμε, οτιδήποτε θέλει να το πούμε στον αέρα. Χρησιμοποιούμε το μέσο επικοινωνίας WIRE. Εφόσον έχετε λογαριασμό, ψάχνετε το nickname της εκπομπή. Κουβέντε στη Γιάφκα με κάπα με κεφαλαίο το κουβέντε για να μα βρείτε. Αλλιώ δεν θα σα δεί, δείξει ότι είμαστε εγγεγραμμένοι στο Wire και μα κάνετε έτοιμα και μετά από εκεί αρχίζουμε και μιλάμε στον έλεγχο όταν θέλετε. Επαναλαμβάνω, έχει αλλάξει ο τρόπο. Αφήσαμε πίσω την πολύ κακή επιλογή την πολύ κακή λύση και για λόγους ασφαλείας και για άλλου λόγου του Skype. Πέρασαμε στην ασφαλίστερη επιλογή που λέγεται Wire. Ένα open source ε, πρόγραμμα σε κάθε συσκευή κάθε λειτουργικό ε, τρέχει. Το Wire λοιπόν ε, χρησιμοποιούμε ε, αν θέλει να μιλήσουμε στον αέρα και έχετε λογαριασμό στο Wire απλά ψάξτε το nickname της εκπομπής όπως είπαμε απλά προσέχτε να είναι το K κεφαλαίο γιατί αλλιώ δεν θα, μας, θα σας δείξει ότι ε, έχουμε και γραφή, ε, γραφή στο Wire. Μετά από εκεί υπάρχει ο γνωστός ε, τρόπος του email στη σελίδα πηγενές του Radio να ξεκινήσουμε να λέμε δύο πράγματα. Ε, από το απόγευμα επίσημα έχει ξεκινήσει η επιχείρηση των Εθνικιστών Υμπεραλληστών του τουρκικού κράτους ε, στα εντάφη της βοραινολογικής Συρίας. Ε, έχει βγει, είχε προηγηθεί το επίσημα ανακοινωθέν από το τουρκικό κράτος, όπου έλεγε ότι η επιχείρηση πηγή ειρήνης, πηγή ειρήνης, έτσι την έχουν ονομάσει, ε, άρχισε στις τέσσερις ώρες τοπική μέρα, με στόχο να δημιουργηθεί, ε, να εγγυηθεί την ασφάλεια των νόρμας, να αποτρέψει τη δημιουργία ενός διαδρόμου τρομοκρατίας κατά νότιου νοτιούς ουμινόρμας, να εξωτερήσει τρομοκράτες και τρομοκρατικέ οργανώσεις, πλα, και ενομάζει όλες τις ε, ομάδες πολιτικές ομάδες ε, μαχίμες ε, ομάδες τον τον کوردوں ως ε τρομοκρατικές PKK, PYD, ΚΙΣΙΚΙ, και η κομμα Κουρδιστάν, Ένωση Κουρδικών Κοινοτήτων, το κομμα δημοκρατικής ενότητας, στις μονάδες φυστασελο. είναι, είναι ε, τρομοκράτε. Ε, σύμφωνα με τα καταστατικά που διαβάζουμε για να δώσουμε μια εικόνα σε αυτή την επιχείρηση ε, ο SDF στον οποίο εμπλέκονται και συμμετέχουν οι Κούρδοι ε, είναι Συριακή Δημοκρατικές δυνάμει, δηλαδή κάνουν λόγο για αρκετά θύματα μεταξύ άνθρωπων που δεν συμμετέχουν δεν πολεμάνε δηλαδή του άμαχου πληθυσμού και αυτά τα θέματα προέρχονται από τουρκικούς προβληματισμούς. Ε, έχουν προβληματιστεί από τα τουρκικά μαχητικά ε, θέσεις ε, στρατού και κατοικημένες περιοχές στο Τελ Abiyad, το Ras αλ Άιν, το Καμισλί και το Άιν Ισά. Ε, Επιπλέον, οι θέσεις των UPG μονάνων προστασία του λαού έχουν πληγεί από τουρκικά πυροβόλα, καθώς όχι μόνο οι θέσεις, αλλά και αποθήκες με πυρομαχικά. Να πούμε πως είναι η περιοχή που βάλετε και θέλουν να ελέγξουν τα εωτρικό στρατός, είναι μια λωρίδα περίπου 120 χιλιόμετρων και βάθο περίπου 30, 30 χιλιόμετρων που φτάνει μέχρι σχεδόν λίγο πάνω από το κέντρο της Συρίας. Ε, υπάρχουν πολλοί μάρτυρες που λένε για πολλές εκρήξεις, καπνί και σε διάφορα σημεία στην πόλη Τελ Αμπιάντ, υπάρχουν ε, live μεταδόσεις κυρίως από την πλευρά των συνόρων της Τουρκίας, δηλαδή η πλευρά της Τουρκίας που καταγράφουν ζωντανά τις επιθέσεις των Τούρκων μιλιταριστών και ακούγονται, δηλαδή μπορεί οποιονδήποτε να ψάξει στο YouTube και να βάλει ας πούμε, τη λέξη Τουρκία και θα βγει ας πούμε, τα αποτελέσματα που ακούγονται οι ρηπές από όπλα οι βορματισμοί, οι μηχανές των τουρκικών αεροσκαφών, φωτιές στο, στον ορίζοντα, υπάρχουν κάποιες live λοιπόν, μεταδόσεις χωρίς λόγια, χωρίς σχολεία, Κάποιοι, κάποιες έχουν στήσει τις κάμερες στον μπαλκόνια μάλλον και μεταδίδουν ζωντανά, γιατί το YouTube δεν γνωρίζει σύνορα, έτσι, μπορεί να φτάσει μέχρι και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Μιχέσω. Συγγνώμη για την έκφραση. Συνεχίζω λοιπόν υπάρχουν βίντεο τα οποία δείχνουν να ζωντανά κάποιες από τις που γίνονται από πολύ μακριά ε, Να πούμε πως ε, οι Κούρδοι περίμεναν, α, βασικά οι Ηνωμένε Πολιτείε υποτίθεται πως είχαν συμφωνήσει με τους Τούρκους σε μια διατήρηση μιας νεκρής αεροπορικής ζώνης, πάνω από αυτή τη ζώνη που θέλουν να εγκαθιδρύσουν στα βόρεια της Συρίας οι Τούρκοι, Δηλαδή, τι είχαν συμφωνήσει να μην γίνονται πτήσει α μαχητικών κανένα αεροπλάνο πάνω από αυτή τη ζώνη. Προφανώ αυτό δεν ίσχυσε ποτέ, όπω δεν ίσχυσε η βοήθεια και η κάλυψη που θα δίνανε οι ΗΠΑ στου Κούρδου, οι οποίοι αποχώρησαν. Στην αρχή θα αποχώρησαν τελείω από τη Συρία. Τελικά αποχώρησαν δεκάδε χιλιόμετρα πιο μακριά, αρκεί να μην πάθει κανένα Αμερικανό στρατιώτη κάτι. Αποχώρησαν και άφησαν το χώρο ελεύθερο, το πεδίο δράση α πούμε. Στου εθνικιστέ, στου φασίστατε τέλο πάντων, οι του τουρκικού κράτου να μπουν στη Συρία. Έτσι λοιπόν και αυτή η υποτιθέμενη τεχνολογία, νεκρή. Αεροπορική ζώνη δεν υπήρξε, καθώς οι Αμερικάνοι ενώ είχαν πει ότι δεν θα δώσουμε, δεν θα συνεργαστούμε, δεν θα δώσουμε πληροφορίες, δεν θα δώσουμε. Το στέκει, δεν ξέρω τι ακριβώ κάνουν. Κάπω εννοούνται τα ραντάρ εκεί, α Αμερικάνικα, από ποια σημεία, σε ποια περιοχή του πλανήτη, επιτόπου, από τη Συρία, από άλλε βάσει, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά δεν θα δίνανε ε, στοιχεία για πτήσεις ε, στα τουρκικα μαχητικά πάνω από τη ζώνη. Τελικά όλα αυτά δεν ισχύουν, ε, τα τουρκικά μαχητικά κανονικά αιωρούνται ε, πάνω από την βορειοανατολική Συρία και σε πόλους, όπως είπαμε, νωρίτερα. Τώρα, ε, υπάρχουν... Ε, Εντάξει, υπάρχουν υποκριτικές ας πούμε, αντιδράσεις από την Ευρώπη, από Γαλλία, Γερμανία κλπ. Αλλά αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε και λίγο βαρσέ, διότι ε, Γαλλία και Γερμανία είναι οι πρώτες σε πωλήσει όπλων χώρες προς την Τουρκία. ειδικά η, η Γερμανία η Γερμανία εξοπλίζει περίπου το 60 με 70% του, της τουρκικής στρατιωτικής μηχανής. Οπότε όλοι τη διαβήματα γίνονται είτε από το Juncker, ξέρω εγώ, το πρώην αρχηγό εκεί της Ένωση, είτε από τον Μακρόν είτε από οπουδήποτε άλλο είναι εντελώς ας πούμε, υποκριτικά διότι την γιγάντοση ενό στρατού σαν της Τουρκίας την έχουν αναλάβει οι πολυεθνικές εταιρείες τη χώρες τους οπότε τα διαβήματα και όλα αυτά είναι απλά ε, για να υπάρχει ρε μου, πούμε, μια, ένα στίγμα αντίδρασης και προφανώ για να εκθέσουν τον τραμπ σε εν, σε εντοκυριαρχικές, ας πούμε, ειδοκυριακούς ανταγωνισμούς και γεωπολιτικά παιχνίδια γεωπολιτικά θα το λεγα ακόμα όχι, οικονομικά παιχνίδια των πολεθνικών ελίτ και υπερεθνικών ελίτ Οπότε λοιπόν υπάρχουν, ναι, κάποιες, ας πούμε, αντιδράσει από Δανία, από Ολλανδία, από Γαλλία αλλά είναι τελείως, ας πούμε, υποκριτικές, κατά δική μου άποψη, δεν ξέρω Αυτά, σε μια πρώτη εικόνα, θα, ξανα... θα... θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα έρθουμε πάλι στο ζήτημα το... που είναι στην επικαιρότητα. Το σίγουρο είναι ότι οι αυτόνομενες περιοχές, οι αυτοδιατεθειμένες περιοχές, η προσπάθεια του κόσμου ε... για δημοκρατική, κατά τα λεγόμενα τους θα λέω εγώ, γιατί με τη δημοκρατία δεν τα πάω πολύ καλά εγώ για να το υιοθετήσω αυτόν τον όρο, για μια δημοκρατική πάντων, διαχείριση των κοινών και μια ειρηνική συμβίωση όλων των εθνοτήτων και φυλών. Αυτή τη στιγμή βάλτε, είναι κάτω από την κάνη του όπλου του τουρκικού υπηρεαρισμού και των μιλιταριστών που συνθέτουν αυτή τη στιγμή τη δύναμη η οποία πέρασε από τα σύνορα της Συρίας προς τις περιοχές τους. Είπαμε ότι το κομπανί βορβαδίστηκε Νωρίτερα το απόγευμα, σύμφωνα με site το οποίο είδα, εγχώριο καθιστοτικό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με μουσική και θα συνεχίσουμε με το θέμα πληροφορίε. Γενικότητα θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες εικόνες, α πούμε. Εικόνε εννοώ, καταλάβετε, ενημερώσεις, Αφού πρώτα θα διαβάσω καλά και έχω και εγώ μια ξεκαθαρή εικόνα χωρί να παραπληροφορούμε. Γιατί και να βάλω τώρα μια παρένθεση εδώ, πριν από δύο μέρες που είχα πει για την εισδιέλευση αρμάτων μάχης των Τούρκων, τα σύνορα, ίσχε, αλλά δεν ήταν επίσημη. Ήταν ουσιαστικά ένα κονβόι που είχε περάσει τα σύνορα, τα οποία δεν προφανώς. Ποιο να τα φτιάξει, α πούμε, και τέλο πάντων δεν είναι τη ώρα να μιλήσουμε. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ποιος, αν υπάρχουν στρατοί ή όχι να φτιάξουν σύνορα, απλά λέμε και το γεγονό. Είχαν περάσει λοιπόν τα σύνορα, ξεκάθαρα για να ε, υπάρχουν οι ετοιμασίε για την υποδοχή του τουρκικού στρατού. Καθώ και τα τουρκικά αρουμπλάνκια και αυτά είχαν εισβάλει στον συριακό εναέριο χώρο κτλ. Ήσυχαν λοιπόν. Γιατί είχα στην αρχή μια αντίληψη, όχι, είχα μια αντίληψη, είχα τον προβληματισμό, αυτό θέλω να πω, ότι δεν ισχύανε, γιατί δεν έβλεπα έναν πράγοντο πουθενά. Τελικά, μετά από λίγες ώρες, την επόμενη μέρα κιόλα υπήρχαν σαν δημοσίευσεις ως φήμε. Και εικόνες υπήρχαν και τα λοιπά. Οπότε, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο προσπαθώ όσο μπορώ να βλέπω τι ισχύει και να το μεταφέρω τώρα, όσο με απόψε, στην εκπομπή Ωστόσο αυτό γιάφκα. αποτρέπει την επιλογή να είναι βραδινό τοξος για όποια και όποιον θέλει να μιλήσουμε στην αέρα και να συζητήσουμε θέματα όπως αυτό ας πούμε. πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι και θα τα πούμε σε λίγο Θέλουμε και να πούμε, να πούμε ότι ουσιαστικά αν θέλουμε να βάλουμε και ένα σχόλιο ή βασικά πριν βάλουμε το σχόλιο αυτό, να πούμε μια πραγματικότητα όπως καταγράφεται. Δεν υπάρχει αλλού, από άλλο ενημερωσία. Εγώ την μπαίνω μόνο από την μέσα διότι δεν μπορώ να την βρω πιθανάλλου και θα είναι ανάλυση και πραγματικά, όσο πούμε, θα ήθελα να διαβάσω αυτή την ανάλυση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, θα ήθελα να βοηθήσω να υπάρχει μια εικόνα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο βαθμό που μου αναλογεί και μπορώ να το κάνω. Και αυτό είναι μια πρώτη εικόνα, έτσι όπω τη μαζεύω εγώ, βλέποντα τα καθιστοτικά. Φιλτράροντα όσο μπορώ, α πούμε, την προπαγάνδα του υπέρ του ενό υπέρ του αλλού. Τέλο πάντων, με όποιο τρόπο μπορώ για να το κάνω και στο πιο απλό βαθμό. Αυτό κλείνει η παρένθηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι επίσημα. επίσημα ε, οι, κουρδικές, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και οι Κούρδοι ανακοίνωσαν να στέλνουν οποιαδήποτε επιχείρηση εναντίον στο Ισλαμικό κράτος και οπωσδήποτε επικρατεί ένα φόβο ανάκαμψη των Ισλαμοφασιστών του Άισις και αυτό με να με κάνει ας πούμε να θεωρώ ότι η Τουρκία... Πέρα από το μίσο που έχει για, την, για τους Κούρδους και αυτό είναι μέσα στους αιώνες, ας πούμε, με κάθε τρόπο ας πούμε, αποδεικμένο, σφαγές, διωγμοί, δολοφονίες όλα, όλα, όλα. Πέρα λοιπόν από το δεδομένο μίσο που του σωθεί ε, σε αυτή την επιχείρηση και βέβαια ό,τι κοιτάζουμε το πετρολό υπάρχει ας πούμε, στην περιοχή Βονατολικά της Ασίας και κοντά σας είναι με το Ιράκ ε, είναι ότι το όπλο που λέγεται προσφυγή ε, προσφυγ προσφυγιά δημιουργημένη από το τέρας των φασιστών, των Ισλαμοφασιστών του ΆΙΣΙΣ, που είναι αδέρφια ουσιαστικά με τους ε, Τούρκους εθνικιστές. Ε, είναι, ένα, είναι ένα χαρτί το οποίο το ξαναπέζει ε, Έχασε προφανώς, ας πούμε, ε, την ισχύ, το χαρτί αυτό με την ΙΤΑ, Τόσα όπλα πέσανε πάνω, είναι λεγικό. Πουλήσαν για, για, για τα καλά, α πούμε, Ευρώπη οι ανημένες όπλα στη μάχη κατά του ISIS πρέπει να κάνουν πολλές χρήσιες δουλειές. Λοιπόν, μετά από την ΙΔΑ, λοιπόν, το όπλο του ISIS για την Τουρκία που αποτελούσε όπλο πίεσης για χρήματα και οποιασδήποτε άλλες παροχέ, ας πούμε, δεν ξέρω, είτε γεωπολιτικές είτε οικονομικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε χαφτεί, είχε ατονισει Προφανώς τώρα ε, μπορεί η προσφυγιά, η οποία ε, είναι η έσκατη λύση των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από τους πολέμους στην περιοχή και η μοναδική τους ε, διε, ε, διέξοδος για να σωθούν, η προσφυγιά, άσχετα αν έρχονται εδώ και τους δολοφονούμε εμείς πούμε, με τα μέτρα παύλα ε, του υποτιθέμενου, της υποτιθέμενης Ευρώπης Φρούριο ε, πιο πολύ τις ακροδαξίες φασιντικές πολιτικές της Ελλάδας και των υποκειμένων του ακολουθούμε, ε, υπομένει από μένα πολλές φορές τέλος πάντων ε, πρέπει την προσοχή η οποία ούτε ως ή άλλως θα είναι σταθερή ε, οι άνθρωποι θα προσπαθούν να αναγκλητώνουν με κάθε τρόπο αυτό που συμβαίνει εκεί νομίζω ότι το να αφεθούν ελεύθεροι να απελευθερωθούν ουσιαστικά ας πούμε από τους Τούρκους αδερφούς τους, ας πούμε, οι φωνταμιναλιστές φασίστες του ISIS και να διαχειριθούν στην Ευρώπη είναι ένα χαρτί το οποίο το παίζει πάρα πολύ καλά ο ε, ένα χαρτί το οποίο είναι ένα βαρύ όπλο εκβιάσμου προφανώς, ας πούμε, και νομίζω ότι είναι ίσως και ίδιας σημαντικότητα, ίδια βαρύτητα σε αξία, ε, με τα κοιτάσματα που μπορεί ε, είτε φυσικό αέριο είτε πετρελαίου στην περιοχή εκεί αν υπάρχουν ίσως πιο πέρα ίσως θέλει να παίξει όπως και στο Αιγαίο ένα ε, παράγοντα στην εκμετάσταση θέλουν να βάλει χέρια στα κοιτάσματα η πολυεθνική ελίτ που εκπροσωπεί και εκ, εκπροσωπεί αυτό ακριβώς ε, η τουρκική κυριαρχία όπως λοιπόν και στο Αιγαίο έτσι λοιπόν, και στη μέσα στην Ανατολή εκεί, προ τα βόρεια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πίεση με τον ISIS, τη περίπτωση να απελευθερωθούν, να ξανασυγκροτηθούν ή να μην ανασυγκροτηθούν στα συριακά εδάφια, αλλά μέσα στην Ευρώπη, είναι ένα χαρτί το οποίο πιστεύω αξίζει πάρα πολλά και αυτό για μένα είναι από τους πρωταχικούς στόχους των Τούρκων υπεραλιστών των επιχειρήσεων που κατάλατον μάζεται πηγή ειρήνης. Αυτό ήθελα να πω. Άμα δείτε το χάρτη που κυκλοφορεί, με τις επιχειρήσεις των φασιστών, του τουρκικού κράτους, φτάνει η... Ναι, μεν, η ζώνη είναι πάνω ψηλά, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα σύνορα, ωστόσο οι περιοχές που βορβαδίζει φτάνουν σχεδόν κοντά στο κέντρο της Συρίας, η ΑΗΝΙΣΑ είναι... Όχι, η ΑΗΝΙΣΑ δεν βορβαντίζεται. Όχι, όχι. Λοιπόν... Όχι, οι βορβαντισμοί δεν έχουν φτάσει στο κέντρο της Συρίας. Αυτό που λέω δεν ισχύει. Έκανα στον, ε, στον χάρτη. Ωστόσο, τα 30 χιλιόμετρα δεν είναι και μικρή απόσταση. Εξακολουθεί να είναι στο βόρειο τομέα της Συρίας. Ε, το 30 χιλιόμετρα βάθος που θέλουν οι Τούρκοι να φτιάξουν την ζώνη. Αλλά σίγουρα. Δεν είναι προ το κέντρο, που έπρεπε, όπως είπαμε στην αρχή, λάθο δικό μου, δεν ισχύει. Η ζώνη όμως σε μήκο 120 γεωμέτρων, είναι ουσιαστικά όλα τα βόρεια σύνορα της ε, Συρίας. Ουσιαστικά επεκτείνει τα σύνορα της Συρίας προς τα κάτω 30 χιλιόμετρα, αυτό κάνει. Ε, ένας των άλλων που έχει αφήσει, ας πούμε, να, ε, Όχι, που έχει αφήσει, που έχει υποτε, ε, πει, είναι η δημιουργία πολλών στρατοπέδων συγκέντρωσης προσφύγων υπό τον έλεγχό του σε αυτή την ζώνη που θέλει να δημιουργήσει και καλά για να μην περάσουν οι τρομοκράτε και απειλήσουν την Τουρκία που ουσιαστικά θα γίνει μια ελεύθερη ιδιόδος για τον να προς την Ευρώπη ουσιαστικά. Να δούμε τώρα πώ θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ο κόσμος της Ροζάβα. Και όλο ο κόσμος που μάχεται στο πλευρό τους, αυτή την εισβολή είναι. Η τουρκική μηχανή, η στρατική μηχανή είναι μια πολύ πολύ δυνατή μηχανή, εμπλουτισμένη όπω είπαμε και από έμπορους, χώρες, έμπορους όπλων της Ευρώπης αλλά και από τη Ρωσία, μην ξεχνάμε, αλλά και από την Αμερική, δηλαδή είναι μια πολύ δυνατή στρατική μηχανή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα τα πούμε σε λίγο. Επικοινωνείτε αν θέλετε με, το, με την εκπομπή, στο email της εκπομπής, αν έχετε να προσθέσετε κάτι, να συζητήσουμε, αν έχετε κάποιο νέο, να μιλήσουμε στον αέρα, με το wire κτλ. Να προσθέσουμε μόνο ότι η Δαμασκός είχε πει ότι αν τυχόν μπείτε μέσα στη Συρία εμείς θα απαντήσουμε και σουξουμούξου τέτοια πράγματα. Προφανώς δεν. Τουλάχιστον μέχρι τώρα θα είμαστε έτοιμοι, θα απαντήσουμε και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν. Και οι Ρώσοι είχαν πει προσέξτε κτλ. Δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον προ, προς το πάρον, γιατί όπως φαίνεται η όλη ιστορία είναι πολύ οργανωμένη ε, καλά είναι και προαναγγελμένοι εδώ και έχει προαναγγελθεί αυτή η επιχείρηση εδώ και πολλές μέρες, και μήνα και, και, αλλά και οι αντιδράσεις ας πούμε ήταν και αυτές ας πούμε είχαν προαναγγελθεί ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτή, θα κάνουμε εκείνο, δεν υπάρχει τίποτα προφανώ. Να πούμε πως ε, μέχρι τώρα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν δολοφονηθεί. Ε, έχουν σκοτωθεί λοιπόν, συμπεριλαμβανομένων 8 ανθρώπων άμαχων, ε, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης, ενάντια σε κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία. Ε, μεταξύ των θυμάτων, δύο σκοτώθηκαν από ποιά πυροβολικού ενάντια στην πόλη Καμισλή, μια πόλη που ο πληθυσμό είναι κυρίως αυτά. Οι άλλες πληροφορίες κάνουν για απόκρουση της τουρκικής χερσαίας επίθεσης στην πόλη Ντελ Αμπιαντ, σύμφωνα με έναν κούρδο αξιωματούχο είναι προπαγάνδα ή όντω αποθήθηκαν οι τουρκικέ ε, δυνάμει. Συγκεκριμένα, οι Συριακέ Δημοκρατικέ δυνάμει λέει, στη Βρενατολική Συρία, ανακοίνωσαν πως ήρθαν... Όχι, ανακοίνωσαν, Όχι, άλλο διαβάζω, συγγνώμη. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο εξωματήχος Αυτό λέει, μια χερσαία επίθεση τουρκικών δυνάμεων αποθήθηκε από μαχήτες του SDF στην πόλη Ντελ Αμπιάντ. Καμία προέλαυση μέχρι στιγμή και λέγεται ο τύπος Μουσταφά Μπαλί. όπως είπαμε και πριν στην αρχή της εκπομπή τη εισβολή ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα να πούμε ότι σε αυτήν συμμετέχουν στην εισβολή ε, και Σύριοι αντάρτες οι οποίοι α, συμμετέχουν στον α, εθνικό α, στρατό της Συρίας έτσι το ονομάζουν και είναι Σύριοι αδάρτης. δεν, φύγαμε, δεν πιάξαμε ε, Να πούμε πω ε, <coughs> υπάρχει μια κίνηση αλληλεγγύη στην Αθήνα σήμερα, η οποία ε, στηρίζεται από την Συνέλεψη Κατελημένων Προσφυγικών. Ε, σήμερα, Πέμπτη, δηλαδή, που ξημερώνει στι 6 ώρα, υπάρχει κάλυψη στα προπύλια από κουρδικές, τουρκικές και ελληνικέ οργανώσει για την πορεία προ το τουρκικό προξενείο. Ε, δεν έχω καταφέρει να βρω κάποια άλλα καλέσματα Να πω την αλήθεια ε, Αυτά προς το παρόν Να πούμε ο άλλη μια φορά ότι Ο τρόπος άλλαξε της επικοινωνίας με την εκπομπή Πλέον χρησιμοποιούμε το μέσο επικοινωνίας ε, Wire Με W ε, Στην αρχή Wire λοιπόν Καλείται Αν έχετε στο Wire Κάνε ένα αίτημα στο nickname κουβέντες στη Γιάφκα με ελληνικά. Μόνο που πρέπει να γράψει το ΚΑΠΑ με κεφαλαίο. Και μετά από εκεί μιλάμε στον αέρα. Εύκολο είναι. Και μην είμαστε στο email του RadioDregime. Take me down. πολύ σωστή επίτσήμαση που διαβάζω στο, στα social media. Επιχείρηση Ρήνης ονομάτησαν οι ε, Τούρκοι και την εισβολή στην Κύπρο το 1974. <σομίως> δεν έχει χρώμα ο πληροσμός, δεν έχει ε, καταγωγή, είναι ένας. Και κάθε φορά εξυπηρετεί την, την αντίστοιχη ελίτ οικονομική ε, πολιτική, υπερεθνική και τα τα οπότε δεν υπερασπίζουμε καμία Ελλάδα, καμία Κύπρο, καμία χώρα μόνο ο που αγωνίζεται όταν λέω για αυτό το, το παράδειγμα πώς ελεγώ όταν την επιχειρήσει τους Οθωντύρκη πως ελεγω η την του τους οθωντυρκη πως τωρα Σε άλλα, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα, έγινε παρέμβαση τα ξημερώματα της ημέρας που περάσει τη τετάρτη. παρέμβαση με πογιές στο Δημαρχείο του Βόλου, ενάντια στην κάψη σκουπιδιών από την Αγία Τυρακλής, υπάρχει και βίντεο ε, της παρέμβασης στο ED Media. Ε, το ποστάρισμα είναι από την Ελευθερική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, Έτο και μια τετραετία στην πόλη του Βόλου συντελείται ένα από τα πιο αδιανοητά εγκλήματα σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος Ίτσι με το βιομηχανία για τη Ρακλή, γαλλο γαλλο-λευυτικής πολυεθνικής λαφάρζ που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα έξω από την πόλη κατάφερε να λάβει αντιοδότηση για την κάψη 200.000 τόνων σκουπιδιών ενώ σε αυτά έχουν να προσθεθούν και οι Ατικά απόβλητα Φυσικά αυτά θα αξιοποιηθούν στο σκάψιμο, στα πλήστα της υποτιτέμενης ανάπτυξής τους, που δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τις ισόρες πιπεκέδους στα χέρια της Πολιεθνικής. Γράφει ένα απόσπασμα, λέει ένα απόσπασμα από το κείμενο του άνθρου που αναφέρει στην παρέμβαση που έγινε στο Βόλο. Θέλουμε του χαιρετισμού μα. Η συντρόφισσα που μα έστειλε το email, ε, ευχαριστώ πολύ για, τις, για τη βοήθεια βασικά για τη βοήθεια όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα και για τι λεπτομέρειε για το Wire. Σε ευχαριστώ πολύ. Βασικά το Wire το έμαθα από ένα σύντροφο που μου το. Βασικά σήμερα το έμαθα το Wire, να σου πω μόνο αυτό, ε, γιατί μου λέει πω είναι καλή η επιλογή κτλ. Ε, από ένα σύντροφο που μιλάγαμε στα social media σχετικά με τι επιλογή. Ε, μπορούμε να κάνουμε για επικοινωνία online και στον αέρα και τα λοιπά και τα υπάρχουν. το τζαμί είχα διαλέξει αλλά μετά όταν δοκίμασα το vibe μου πρότεινε ο σύντροφος ε, είδα ότι είναι μια πολύ αξιόπιστη και ασφαλής λύση Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις κουβέντες Το είπα για να το είπα. Υπάρχει και βίντεο από την παρέμβαση στο βόλο. Δεν ξαναλέω ζημόνι να το πω. Μπορείτε να τη δείτε στο αποστάρισμα που έχει γίνει στο The Να πούμε για το κάλεσμα που υπάρχει για την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, 12 η ώρα στη Μαντρόζου 45, κάλεσμα για συμμετοχή στη Μικροφωνική, που θα γίνει για την υπεράσπιση των καταλήψεων τη κοινωνία Κουκακίου και των καταλήψεων κάθε γειτονιά. Στην προσπάθειά μα να πάρουμε πίσω και να ορίσουμε εμεί οι ίδιε τον κλεμμένο χώρο, χώρο και χρόνο από τι καπιταλιστικέ και πρατειαρχικέ επιταγές δημιουργούμε τι δικέ μα δομέ. Οι καταλήψει αποτελούν μέρο ευρύτερου κινήματο, είναι μία άμεση και πρακτική απάντηση στην ευωρηματοποίηση των βασικών αναγκών μα, γράφει ένα ε, μικρό απόσπασμα που διάβασα μόλι τώρα από το άρθρο το οποίο συνοδεύει τη δημοσίευση ε, για το κάλεσμα στη μικροφωνική για την υπεράσπιση των καταλήψεων τη κοινότητα Κουκακίου και κάθε γειτονιά. Ξαναλέω, 11 η ώρα στη Μαντρόζου 45, συγγνώμη, 11. Οκτωβρίου την παρασκευή 12 η ώρα στη Ματίου του 45. Ότι στο πανελλαδικό κάλεσμα που θα γίνει ε, η συγκέντρωση και πορεία στην Καρτίτσα, στην της πλατεία της Καρτίτσας το, στις 12 η ώρα έχουν ανταποκριθεί πολλές συγκεκότητες ε, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί συνέχεια βγαίνουν αφίσες που καλούν ε, για, το, για το Σάββατο στην Καρτίτσα και διάφορε εκδηλώσει, συζητήσει στα πλαίσια αυτού του καλέσματος προ την Πανελλαδική ημέρα, ε, ενάντια στην ε, ε, πέδο των αγράφων και στι ανεμογεννήτε που θέλουν, ε, στο εργοστάσιο ανεμογεννητριών που θέλουν να φτιάξουν στην περιοχή. και μια πολύ καλή αφίσα όσον αφορά και τη θεματική της, όσον αφορά την ενημέρωση, έτσι όχι το περιεχόμενο αυτό που αναπαράγει και ανάγει σαν γεγονός, αλλά μη τι άλλο αυτό δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Δηλαδή είναι απέσιο και δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη οργή. Λοιπόν, αυτή η αφίσα έχει να κάνει ε, με την καταγραφή βιασμών και ξυλοδαρμών, αλλά και δολοφονίες γυναικών στην Ελλάδα α, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο καθώς και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2019, αν δεν κάνω λάθο αυτή την αφίσα ε, που διαβάζω. είναι από την αυτόνομη. Η αφίσα αυτή έχει φτιαχτεί από την αυτόνομη γυναικεία ομάδα Wildcat και στην Αφίσα καταγράφονται όλα αυτά τα περιστατικά της Πατριαρχίας, της και βίας, σεξισμού και έμφυλης βίας και είναι ένα προς ένα όλα αποτυπωμένα πάνω στην Αφίσα. Και όπως είπαμε έχει να κάνει από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο <Δεξ> Όχι, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, όλα αυτά περιστατικά τα οποία αριθ... αριθμούν, ε... μάλλον είναι 52, είναι 52 περιστατικά, είναι απίστευτο, ο αριθμό είναι απίστευτος αριθμός, αριθμός, αριθμός, αριθμός, επαναλαμβάνω, λοιπόν, κυκλοφορεί αφήσα πάνω στην οποία καταγράφονται 52 περιστατικά ε βιασμών, ξυλοδαρμών και δολοφονιών γυναικών στην Ελλάδα. Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, μια αφίσα που έχει μεληθεί, έχει στυνθεί ε, και έχει κολληθεί προφανώς ας πούμε, και διαδοθεί από την αυτών με γυναικεία ομάδα Wildcat. Αν την αναζητήσετε στο διαδίκτυο, φαντάζομαι ότι θα σας τη βγάλει το όποιο ψαχθεί να χρησιμοποιείτε κατευθείαν. Έχουμε αφήσει τώρα τη θεματική που πιάσαμε στην αρχή, προφανώς την εισβολή ε, των Τούρκνων εθνικιστών-υμπεριαλιστών ε, στην Προνατολική Συρία, δεν έχουμε μάλιστα ε, ε, γενικά ε, πληροφορίες να δώσουμε, τη γενική εικόνα ήθελα να δώσω κι εγώ, ε, το τι έχει συμβεί, έτσι, γενικά πλαίσια, τώρα πιο εξειδικευμένα νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε και εσείς τον τρόπο να μάθετε λετομίες κτλ. Εκτός και αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι, μπορείτε να μας το στείλετε στο email να το πούμε ή να πούμε κάτι στον αέρα μέσω του Wire. ο σύντροφος που μας έστειλε το link, ναι, το έχουμε πει ε, το έχουμε πει, δηλαδή ε, ευχαριστώ που μου έστειλε το link σύντροφε ε, για το τηγανίτη και την παρέμβαση που έγινε για να μην συνηθίσουμε το θάνατο ε, σε φιλικό που τελικά δεν έγινε γιατί ο ιετής πήρε, ε, είπε ότι πρέπει να κατέβει το πανό που είχε αναρτηθεί από τα μέλη της ομάδας και τους φιλάνθλους, το έχουμε αναφέρει ναι, στην προηγούμενη εκπομπή ωστόσο όπως είπα ευχαριστώ πολύ Uh, για το μήνυμα που μα έστειλε. αν μάθατε είχαμε φασιστική επίθεση στη Γερμανία την ημέρα που μας πέρασε με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες από ένα φασιστάκι ο οποίος επιτέθηκε σε εβραϊκή συναγωγή και συνέχεια σε τουρκικό εστιατόριο όπου Είχε το αυτό το τσογλάνι επάνω στο κεφάλι του μια κάμερα και κατάγραφε εικόνες από τις που έκανε. Η επίθεση έγινε στο Χάλε, Ο... αυτό το τσογλάνι ήταν νεοναζί δηλωμένος με διάφορε μαλακίες που έγραφε στα facebook και σε όλα αυτά. Και οι αρχέ κάνουν απλά αναφορά για ένα αιματηρό επεισόδιο, έτσι, αιματηρό επεισόδιο, και προσπαθούν με μικρέ δηλώσει να το καλύψουν. Ωστόσο, αφήνουν να δηλώνουν ότι είναι αντισημητική η επίθεση, αλλά προσπαθούν να να το κατεβάσουν σε ένταση το, το θέμα Προφανώ αν ήταν κάποιος φωνταμεταλιστής, ας πούμε, πούμε εξοδομοφασίστας ή κάποιο που να έμοιαζε ε, Άραβας ε, ή να έχει γίνει θαχει γίνει για άλλους λόγους αλλά να έμοιασε με Άραβας θα έχει γίνει άλλη ιστορία γενικότερα οι επιθέσεις των φασιστών ε, προσπαθούν με κάθε τρόπο οι επιθέσεις φασιστών, να τις κρατήσουν χαμηλά προσπαθούν να τις κρατήσουν χαμηλά σε οποιαδήποτε πόλεις εκδηλώνονται ε, Με οποιαδήποτε ε, αποτέλεσμα Με οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να έχουν Αν είναι δύο οι άνθρωποι που έχουν δολοφονηθεί Αν είναι πενήντα Προσπαθούν να κρατήσουν Με αν βάλεις ας πούμε μια εξαίρεση Νέα Ζηλανδία Με κάποιο ε, Ας το πούμε, ας πούμε πιο, Δηλαδή Ναι Σε μια εξαίρεση Διότι Στην Νορβηγία Με το τον φασίστα Εντάξει, το like <laughs> Καλά τα με τον Breivik, που σκότωσε 77 ανθρώπους, ας πούμε, στην Νορβηγία. Ναι, έγινε χαμόσο, αλλά προσπαθήσανε και ο τρόπος που του φερθήκανε, ας πούμε, έτσι. Λες και είναι ένας πρώην πολιτικός ο οποίος απλά μπήκε στη φυλακή για, ας πούμε, υπεξαίρεση χρημάτων και ο τρόπο που το βρεθήκανε και γενικότερα όπω το καλύψαν τα τηλεοπτικά δίκτυα ήταν με τον λιγότερο εμ, εμφαντικό τρόπο. Και γενικότερα οι, τα πως μου προσπαθούν αυτέ τις επιθέσεις φασιστών να τις υποβαθμίσουν, είτε άλλες φορές τους βγάζουν ε, τρελούς Είτε άλλες φορές τις υποβαθμίζουν, ε, ενώ είναι ξεκάθαρα φασιστικές απειλές, φασιστικές δολοφονίες και απειλές για τον υπόλοιπο κόσμο σε άλλες περιοχές της Ευρώπη και οπουδήποτε αλλού εκδηλώνονται. <σχυριακά> Ψάχω να βρω και το όνομα του, του Ναζί, που, έγινε, που έκανε πειθή στο Χάλε. και έτσι προστατεύουν. Δεν υπάρχει το ονομάτι επώνυμο από αυτό το καθήκι. Ε, τέλος πάντων υπάρχουν περιγραφέ σε καθεσοτικό τύπο πώς και τι έγινε. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ γιατί δεν θέλω να αναπαραγούν ότι διαβάζω από εκεί πέρα. Ε, μπήκε με την κάμερα πάνω στο κεφάλι του ε, στην Εβραϊκή Συναγωγή ε, και άρχισε να πυροβουλεί πισόπλατα όποιον έβλυσκε Γυναίκε, άντρε, ε, και σκοτώσε δύο ανθρώπους και άλλους δύο τραυματίσε. Κατάφερε να καταγράψει βίντεο 35 λεπτών, για 35 λεπτά αλλόντισε ο δολοφόνος να ζει και δεν μπορούσε κανένας να κάνει τίποτα ας πούμε, γι αυτό και καμία να κάνει κάτι. Θα διαβάσω μόνο μία δήλωση που έγινε από έναν εκπρόσωπο τη Ευραϊκής Κοινότητας του Χάλι που τέχτη είναι επίθεση, που είναι ενδεικτική, ρε παιδί μου, που για μένα πρέπει αυτά να διαβάζονται και να επικοινωνούνται συνέχεια και, και να υπάρχουν κινήσεις αλληλεγγύη σε κάθε πόλη όταν γίνεται κάτι τέτοιο. Όχι, δηλαδή, α δηλαδή, πούμε για την τηλεφωνία που έγινε στη Νέα Ζηλανδία στου τρει τόπου προσευχή των μουσουλμάνων, δεν υπήρχε καμία κίνηση, α πούμε, εδώ. Έτσι. Εντάξει, εγώ το θεωρώ ότι αυτό είναι έλλειμμα. Τέλο πάντων, η δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Χάλε. Είναι εξής ότι την ώρα της επίθεση, ε, είδε και άκουσα, λεπάλ, είδε, άκουσα λεπάλους πυροπολισμούς είδε βόμβες Μολοδοφ ακόμα και χειροβομβίδες να χρησιμοποιεί το τσογλάνι αυτό για να παραβιάσει την εξωτερική πόρτα η επίθεση διάρκεισε περίπου 5 λεπτά τώρα 5 λεπτά τι 45 ε, λεπτά βίντεο έχει τραβήξει άλλος. μπορεί να είναι 5 λεπτά η επίθεση και τα υπόλοιπα 30 προετοιμασία και ε, όλες τις άλλες που θα έλεγε, Η επίθεση διάρκεισε περίπου λεπτά. λεπέκα θέλω τη διάρκεια τη, η πιστοί την παρακολουθούσαν μέσω της κάμερας ασφαλείας του κτιρίου. Δηλαδή ήταν μαντρωμένοι σε ένα, ε, ε, οι άνθρωποι σε ένα δωμάτιο, φοβούμαι να μην σκοτωθούν και τη βλέπανε από τις κάμερες κάτι τέτοιο, μάλλον, ε, θα εννοεί. Αυτές τις συντηλώσεις θέλω να διαβάσω μόνο και εμένα μου φαίνεται λίγο έτσι Εντάξει, πολύ ένα να και φόβος και να έχει και να κάνει έναν τρόπο και να τον αφήσει τον τόπο. πούμε αυτό το σοκλάνι το να ζει. Ακούτε την εκπομπή κουβέτες στη Γιάφκα με τον Τζιμ Φράγμα στο μικρόφωνο. Ε, αν θέλετε κάτι να πούμε, εδώ είμαστε. Στείλτε ένα μηνυματάκι. Παρατηλέφωνα στο Wire, στο κουβέντε στη Γιάφκα και τα λέμε. Έχουν ανέβει πούμε, κάτι φωτογραφίε, δεν ξέρω αν το έχετε τσεκάρει κι εσεί στο διαδίκτυο, ε, φωτογραφίε ατόμων κάθε ηλικία. Προσέξτε, κάθε ηλικία, δηλαδή από 25 χρονών, όπω χοντρικά βλέπω να είναι μια φυσιογνωμία, βλέπω εδώ μπροστά, μέχρι α πούμε και 65-70, όπω πάλι χοντρικά μπορώ να υπολογίσω μια φυσιογνωμία την ηλικία τη εδώ, από φωτογραφίε από ανθρώπου που έχουν πάρει τα όπλα, ρουκέτε, καλάσνικοβ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουν και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν ρε παιδί μου, όπως πούμε στη... τώρα δεν ξέρω σε ποια ακριβώ πόλη της Ροζάβα, σε ποια αυτόν την περιοχή της Ροζάβα, πάντως η φωτογραφία που θα την αναβάσω και εγώ αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, ε, μιας ε, γυναίκας που είναι 65 περίπου, ελπίζω να μην κάνω λάθος, ε, όχι πως δεν έχει καμία σημασία, ε, με το Καλάσνικοφ καλάσνικο στο νόμο, και με πολεμοφόδια να περπατάει με το πούμε η κυρία αυτή. Είναι φανταστική, δηλαδή εγώ τη βλέπω και παθαίνω κάτι σου, τώρα. Ρίξτε μια ματιά τώρα στα, στα Twitter και αυτά, να, να σας λέω. αυτό έτσι, που συμβαίνει για την καρδίσταση στο πανελλακτικό κάλεσμα, ο κόσμο η διάθεση που θέλει να πάει πάνω κτλ, εμένα με βρίσκει πάρα πολύ έτσι... Μου αρέσει πολύ να το πω έτσι απλά. Έτσι, αρέσει πολύ. Και έχω να θυμηθώ εγώ, εγώ παιδί μου, προσωπικά ότι ξέρω μπορεί και στον αχελό, ναι, να χελαιώνεται τα πράγματα έτσι λίγο εντυπωσιακά σε συμμετοχή, αλλά... Από τη Χαλκιδική έχω να θυμηθώ, πούμε, έτσι, στην δεταγμένη προσπάθεια να βρεθεί κόσμος σε ένα κάλεσμα πανελλαδικό. Ε, δεν ξέρω αν στον αγώνα για το νερό στο δόλο υπήρχε τέτοια συμμετοχή. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, ε, είναι πολύ ωραίο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ θετική, εξέλιξη, αυτή η θέληση για συμμετοχή το Σάββατο και μακάρι να είναι και η αρχή για, και για άλλα πράγματα δηλαδή μια ενεργητική αφιτερία για άλλα πράγματα Πάντως, βλέποντας έτσι λίγο την ιστορία πίσω και προσπαθώ να δω με πόσο ιστορικό είναι το γεγονό τη εισβολής των Τούρκων στη Συρία, νομίζω ότι πίσω στο παρελθόν, στο πρόσφατο έτσι παρελθόν, μπορείς να δεις πάλι τους Τούρκους στην Κύπρο, εντάξει, ok, το είπαμε αυτό, άλλοι εισβολή, τους Αμερικάνους, ας πούμε, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να δει κάτι άλλο. Δηλαδή εμ, η την εμβέλεια αυτή τη επιχείρηση δεν πρέπει να φτάνουν ε, οι επιχειρήσει των ε, σιωνιστών ε, είτε στο Λίβανο κατά α πούμε είτε σε κατεχόμενα. Καλά, τι εμβέλεια. Εκεί σε κατεχόμενα κάθε μέρα δολοφονίε ανθρώπων ε, κάνουν ε, ε, οι Ισραηλινοί. Ε, δεν είναι τώρα εντάξει για μια επιχείρηση. Ε, καθημερινά μπαίνουν μέσα, βουτάνε παιδιά, τα πουντρουμιάζουν στι φυλακές, ε, δολοφονούν γυναίκες, άντρες, ε, παιδιά. Ε, δεν, εκεί είναι εκτός νάμος, Τέλος πάντων, Εκεί είναι μια διαρκής επιχείρηση δολοφονίας και καθάριση ε, του κόσμου που ζει στα κατεχόμενα, στην Παλαιστίνη. Ας πούμε. Τέλος πάντων, αλλά γενικότερα ας πούμε, από μια κυριαρχία στην άλλη, να το πάμε έτσι γεωπολιτικά, να το πάμε με τέτοιου ορούς, ε, προσπαθώ να βάλω στο μυαλό μου πούμε, κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει Ή, μόνο με του Αμερικάνους μπορεί να το συγκρίνεις πούμε, έτσι, τόσο συντεταγμένα και, μα, και σε, μεγάλο, σε μεγάλη κλίμακα κάμερες, ε, και ακόμα και στην Κρυμαία με την προσάρτηση που έγινε από τους Ρώσους πριν από περίπου 5 χρόνια πόσο πήγε έξι ε, η Κρυμαία γίνει και, χωρίς, και χωρίς, πούμε, σύγκρουση του τουλάχιστον. Μετά η σύγκρουση με τα γεγονότα της Μαϊντάν ε, Μαϊντάν της στην, στην Ουκρανία και τις φασίσσες στην εξουσία και μετά όσα έγιναν στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη έκταση και εμβέλεια των συγκρούσεων κτλ. Αλλά λέμε έτσι από κυριαρχία γιατί η σειρά είναι διαλυμένη. Ε, να μπαίνει δηλαδή ας πούμε, να κράτος σε ένα άλλο μόνο ιστορικά στο πρόσφατο παρελθόν με τη δημοκρατία ας πούμε την αυτοκρατορία ας πούμε, μπορούμε να το συγκρίνουμε Για σε μια κουβέντα που είχα δεσμό και μια σύντροφισα ε, και ένα σύντροφο έτσι, σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει τώρα δεν μπορεί να κρύβει και όλε αλληλόγη. Δηλαδή, ναι, άνθρωποι, 10, 15 άνθρωποι, 10-15 άνθρωποι λέγανε α πούμε ότι οκτέ okay, οι συμμαχίε με του αμερικάνικου προφανώ δεν είναι και το καλύτερο, δηλαδή μην εμπιστεύεσαι α πούμε, δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι α πούμε επειδή παίρνει πέντε όπλα και τα λοιπά μετά από εκεί τι να πεις ας πούμε όταν έχεις το θάνατο πάνω του κεφάλου σου να σου έρχεται ε, το να είσαι δηλαδή να μπαίνει και να σφάσει κόσμο και αβέρτα και να βιάζει ας πούμε ξέρω εγώ και, και ό,τι άλλο έχει κάνει να αποκεφαλίζεις να, να, να, να, να ισοπεδώνει πόλες θα πάρεις το όπλο ρε παιδί μου θα σου δώσει αμερικάνος ξέρω εγώ τι θα κάνεις δηλαδή εκτός για να πέσει ας πούμε με ένα αλφα-έντοξο τρόπο, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πώ θα πάρει, α πούμε, πώ θα αντισταθεί αν δεν έχει όπλα. Άμα σου δίνει άλλου τα όπλα και σου λέει: Όμω, κοιτάξτε να δει, θα μα δίνει πληροφορίε, θα κάνουμε κομμάτι εμεί εδώ, θα αυτό, εμεί εγγυόμαστε κιόλα και αυτό και εκείνο, εγγυήσει δηλαδή. Όπω αυτό με την εκριζώνη και καλά από τους Τούρκου, η εκριζώνη για του φονταμιταλιστέ να μην τι να σα βοηθήσουμε εμεί. Πάρτε τα όπλα, φάτε τους και εμείς εδώ είμαστε και τελικά πάπ Την ώρα που έπρεπε να είναι εκεί δεν ήταν, άσχυρα, που δεν θα ήταν δηλαδή Αυτό είναι που κάποιοι άνθρωποι λένε ρε παιδί μου ότι δεν μπορούσες να περιμένεις ότι η και να στηρίξουν Όταν η Τουρκία είναι το βαρύ του χαρτί ε, στην Ανατολική Ευρώπη, μέσα στην Ανατολή, Ασία κτλ. Είναι κωμικό, κωμικό δηλαδή άσχυρα όταν από τι Βάσους του ξεκινούσαν όλα τα αεροπλάνα και βρωματίζαν Αφγανιστάν, Ιράκ κτλ. Η Ντυρλί ήταν. Ποιο ήταν, αυτό ήταν. Δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στου Αμερικάνου να σε προστατεύσουν από του Τούρκου. Ε, δηλαδή, ωστόσο, ξαναλέω ότι σε μια τέτοια συγκυρία που ο θάνατος είναι στο κατόφλι και δεν έχει να αντισταθεί με τίποτα παρά κάτι παλιά του φέκια και κατά εμπιστοσύνη. Θα πάρει τα. Θα, θα πάρει από του Αμερικάνου, ξέρω εγώ. Και οι Αμερικάνοι θα βρεθούν γιατί ξέρουν ότι δεν από πού άλλο να πάρεις και με αυτό το τρόπο θα ελέγξουν την περιοχή χωρίς να λερώσουν τα χέρια τους. Τέλος πάντων, αυτά είναι μεταχριστών προφήτες απλά λέγονται τώρα, ας πούμε. να σας τα λέγαμε και τέτοια. Λέγονται τώρα αυτά. Και ο κόσμο ε, τη προσφυγιά που θα τρέξει να γλιτώσει τώρα, έτσι, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πολλοί κόσμοι που θα τρέξει να γλιτώσει. Ειλικρινά αυτό πιστεύω. Δηλαδή, από τα μηνύματα τόσο καιρό που έρχονται από την περιοχή τη Ροζάβα και τι της αυτόντε της περιοχέ τη Ροζάβα, τα καντόνια τη Ροζάβα ε, και γενικότερα από την αποφασιστικότητα που βγάζανε και σε συνδέψει, δεν νομίζω και από το προηγούμενο τη Αφ... ε, ε, Αφρίν που οι άνθρωποι μέχρι μέχρι θανάτου πραγματικά δεν, δεν αφήσανε τίποτα πίσω ε, Εντάξει, υπήρχαν οι τύματα, κύ, κύματα ας πούμε, ξέρω εγώ προσφυγικά μικρά ποσοστά, νομίζω ότι εκεί θα κάτσει να πολεμήσει ο κόσμος δηλαδή ας. Ε, θα, δεν έχει να χάσει τίποτα γιατί και ο Νότος γιατί μόνο τον Νότο θα έχουν για να φύγουν οι άνθρωποι να γλιτώσουν νότο Νότος περιμένει άλλη εμπόλεμη ζώνη που είναι ο Νότος ή το Ιράκ έτσι, που κάθε μέρα Κάθε μέρα, μπόμπες ένα το άλλο. Είναι ε, μικροί θύλακε του Άισι στον Νότο, από κάτω του δηλαδή. Από κάτω του είναι τα σύνορα Συρίας με Ιράκ που έχει τους θύλακες, στους μικρούς, στους IC, του θύλακε του μικρού του Άισι που υπάρχουν ακόμα, και μετά είναι το Ιράκ που ρε να είναι ένα καθέστο. ξέρω εγώ, όχι πολύ ε, ε, ε, ευκρινές, και, αλλά και τώρα εδώ και 6 ημέρε. Εκεί σκοτώνουν τον κόσμο, 100 νεκροί σε διαδηλώσεις αντικαθετατικές ε, για περισσότερες δουλειές, γιατί φτώχεια, δηλαδή Δεν υπάρχει κάπου να διαφύγουν αυτοί οι άνθρωποι που θα απειλούνται τώρα, άμεσα από το θάνατο που, θα σκο... που θέλουν να σκοπήσουν, το σφαγιασμό που θέλει να φέρει η τουρκική μιλταριστική μηχανία, πούμε. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι η αντίσταση από τους κούρτους πέρα από την αφετερία που είναι ένα πολιτικό σκεπτικό, γενικότερα και ένα ανθρωπιστικό σκεπτικό ότι εμεί θα αντισταθούμε του φασίστε και θα ζήσουμε εδώ και θα διαφυλάξουμε τη ζωή και για του ανθρώπου που δεν είναι κούρτι, γιατί όλοι δεν είναι μόνο Κούρδοι εκεί στα καντόνια, έτσι. Είναι και άλλε εθνότητε και φυλέ και, και θυσίε και τέτοια. Λοιπόν, θα, θα είναι, είναι και συνείδηση ρε παιδιά, α Είναι και η κουλτούρα. Θα πολεμήσουν άγρια οι άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, θα υπάρξει άγριο πόλεμο. Άγριος πόλεμο. Και, και, και από την ε, συνειδητότητα, οι παιδί μου, πούμε, που θα τους σωθήσει να πολεμήσουν, αλλά και από την να και τίποτα. Γιατί που να πάνε. Δεν υπάρχει τι. Να πάνε Τουρκία να, σε, από την Τουρκία να φύγουν και να έρθουν Ελλάδα. Δεν θα, θα, θα, θα τους φάξουν ή, ή, Μπαίνουν μέσα στις, στις, στις περιοχές Τουρκίας. Τουρκία. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η μάχη, αυτός ο πόλεμος θα είναι πάρα πολύ σφοδρός και η αντίσταση του κρούτου θα είναι σφοδρότατη, δεν είναι ας πούμε έτσι απλά τα πράγματα. Ακούτε λοιπόν την κουμπί κουβέντες στη... στη Γιάβκα με το τζιμφράγμα στο μικρόφωνο, κυριάρχησε σύ... απόψε το ζήτημα της εισβολής των Τρούκων στη Σύρια, λογικό ήταν νομίζω. Ε... Ξαναλέω ότι αν θέλετε να συζητήσουμε και κάποιο άλλο ζήτημα το οποίο απομένει τώρα στην, στο, στο μισάωρο που απομένει μάλλον Εδώ είμαστε, να τα πούμε Το WIRE είναι το μέσο επικοινωνίας για στον αέρα κουβέντε. κουβέντες Καλέστε στο nickname αφού μας κάνετε αίτηση έτοιμα πρώτα ε, Καλείτε στο nickname κουβέντες η και τα λέμε Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και εγώ έτσι λίγο που μιλάω συνέχεια και εσείς ας πούμε να χαλαρώσετε λίγο ξέρω εγώ τι είναι μουσκή, και θα δούμε σε κάνα πεντά And tears that crumble from sobbings and cover pains and pains. Δεν είμαστε και πάλι από μετά από ένα διάλειμμα με τι κουβέντε που είπαμε, να συνεχίσουμε να μιλάμε. Έχουμε κάνει 20 άλλοι που θα είμαστε παρέα, δεν υπάρχει και πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε γενικότερα να σχολιάσουμε από διάφορα τα οποία συμβαίνουν. Και εγώ έψαχνα έτσι 2-3 θεματάκια που και μπορούμε να βάλω. Ε, να συζητήσουμε αλλά δεν υπάρχουν και πολλά δηλαδή είναι ήδη σχολιασμένα τις προηγούμενες μέρες, μην επαναλαμβανόμαστε συνέχεια ε...